Στο όνομα του Πατρός και του Υιου και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ, κουράνοι, παράκλειδοι, το πνεύμα της αληθίας του Πανταχού, παρά τα πάνω πληρών, θησαυρώσαν αγαθόν και ζωής χωριγώσαν αλευθέκες, και καθάρισον εμά σε βάση σκυλίδος και σώσουν αγαθέτες ψυχάς Την προηγούμενη τρίτη που συναντηθήκαμε, είχαμε την Δευτέρα. Είχαμε μιλήσει για την ακιδία και διαβάσαμε κάποια κείμενα των πατέρων μας που περιγράφουν αυτό το πάθος. Και είχαμε πει ότι η αικηδία είναι ένα δυσάριστο αίσθημα που ζει η ψυχή μας. Μια αίσθηση απογοήτευσης και μελαγχολίας που μας κλέβει όλη την δύναμη και όλη την διάθεση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πνευματικά και να δούμε σοβαρά τον εαυτό μας. Και Είπαν οι Πατέρες μας πως αυτό που μας βοηθεί για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πνεύμα το δυσάριστο είναι η προσευχή και η ελπίδα, η προσευχή και η υπομονή. Θα μπορούσαμε λίγα πράγματα ακόμα να πούμε πάνω σε αυτό και να δούμε κάτι άλλο. Η ακυδία αφορά όλους μας. Είναι αυτή η διάθεση που έχουμε, αυτή η κατάσταση που έχουμε να μην μπορούμε να χαιρόμαστε τίποτα. Αυτή η αίσθηση του να μην βρίσκουμε νόημα πουθενά. Αυτή η αίσθηση ενός εσωτερικού κενού να μη μας ευχαριστεί τίποτα να μη μας χωράει ο τόπος <κοί> να συναντούμε μέσα μας αδιέξοδο που να μη μας δίνει την αίσθηση ότι κάπου μπορούμε να βρούμε ανάπαυση Σκεφτόμαστε κάτι, σχεδιάζουμε κάτι, προσδοκούμε κάτι, αλλά βλέπουμε και τα όρια αυτής της προσδοκίας και νιώθουμε ο ψυχικός μας κόσμος να είναι σε κατάσταση κόπωσης. Και ό,τι κι αν φανταζόμαστε, ό,τι κι αν σκεφτόμαστε, ό,τι κι αν προσδοκούμε, μας δίνει την αίσθηση ότι εντάξει και τι έγινε τώρα έχω και αυτό θα έχω και το άλλο και τι γίνεται μια ότι δεν έχουμε ανάπαυση και είναι στενό ο χώρο της καρδιά μας και νιώθουμε στεναχωρημένοι όταν έχουμε προβλήματα ξεχνούμε αυτή την κατάσταση και ο στόχος να ξεπεράσουμε το πρόβλημα ή να το αντιμετωπίσουμε μας δίνει ένα ενδιαφέρον αλλά και όταν τελειώσει το πρόβλημα και όταν οι στόχοι μας δεν υπάρχουν τότε έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα ότι δεν έχουμε πρόβλημα έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα ότι δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τον χώρο μας, τον χρόνο μας, την ψυχή μας και δεν μπορούμε να έχουμε κίνητρο για κάτι. Η αποσία λοιπόν του στόχου, της στόχευσης και του κινήτρου όταν δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα δείχνει σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Για παράδειγμα, αν κάποιος νιώθει κάποια αισθήματα για κάποιον, νιώθει την αγάπη, νιώθει τον έρωτα, τότε έχει ένα κίνητρο. Σου λέει, έχω στόχο να κατακτήσω αυτό τον άνθρωπο, να δημιουργήσω μια σχέση μαζί του. Και μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Και με την παρέλευση κάποιου χρονικού διαστήματος, κάποιων ετών, έρχεται η κόπωση. Συνήθως, και ο ένας τον άλλο και λέει, εντάξει, τελείωσε κι αυτό. Και τώρα τι γίνεται. Δηλαδή αυτό το οποίο κέρδισα, αυτό το οποίο κατέκτησα, τι μου δίδει. Ποια είναι τα όρια αυτού του πράγματος. ποιε είναι οι δυνατότητες αυτού του γεγονότος. Ποιο είναι το μυστικό περιεχόμενο αυτής της σχέσεως. Τέλος πάντων, αυτό που μπορούμε καλύτερα να το πούμε είναι μια αίσθηση εσωτερικής φθοράς, μια αίσθηση μη ανάπαυσης, μια αίσθηση κοπόσεως, ένα πνεύμα ανιαρών το οποίο μας κατατρώει. Και είναι τόσο τραγικό αυτό γιατί η λύση του για να ξεχαστούμε είναι τα προβλήματα. Γιατί τα προβλήματα συγνώμη μια ψευδέστηση, ότι η λύση του προβλήματος είναι ένα παράδεισος. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα, από προσανατολίζόμαστε και λέμε έχω αυτό το πρόβλημα, η αγωνία μου είναι αυτό και δημιουργούμε μια ψευδέστηση, ότι όλο μας το πρόβλημα είναι αυτό το οποίο συναντούμε. Άμα λυθεί είμαστε εντάξει. Δημιουργούμε δηλαδή μια ψευδέστηση παραδείσου. Μια ψευδέστηση χαρά. Ότι αν λυθεί το πρόβλημα, εγώ θα είμαι καλά. Λύνεται το πρόβλημα, μου, αλλά δεν είμαι καλά. <κυρίζει> και το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ένα κενό τεράστιο. Δεν βρίσκω τη δυνατότητα μια αίσθηση και μια εμπειρία που δεν δαπανάτε, που δεν καταλύεται. Το πρόβλημα της αμαρτίας, εν είναι και αυτό. Δεν είναι η αμαρτία μια ηθική εκτροπή. Η αμαρτία είναι ότι αυτό το οποίο επιλέγουμε και αποφασίζουμε να ζήσουμε, δαπανάται, καταναλύσκεται, είναι φθορά, δηλαδή είναι θάνατος. Το πρόβλημα της αμαρτίας είναι ότι είναι θάνατος η αμαρτία. Δεν είναι γιατί ο Θεό μου λέει αυτό κοίταξε να το κάνεις γιατί σε τιμωρήσου γιατί είναι χούι μου και έβαλα αυτόν τον νόμο αυθαίρετα. Ο Θεός τώρα δίνει εν, τι εντολές. Είναι ένας δείκτης που μου λέει επειδή είμαι ακόμη άπειρος μου λέει αυτό είναι ζωή και αυτό είναι θάνατος. Δεν του κατέβηκε το Θεό και φτιάξε κάποιου νόμου για να περιοριζόμαστε. Αλλά δεν υπάρχει νόμος για τον Θεό. Γιατί υπάρχει η ζωή ή η θάνατο. θανατος ο νόμος είναι ένα βοηθητικό μέσο που μας έδωσε ο Θεός και να μας δείξει πότε πάμε στη ζωή και πότε πάμε στο θάνατο. Η αμαρτία λοιπόν είναι αμαρτία όχι γιατί ξεφεύγει από κάποιους κανόνες συμπεριφοράς. Η αμαρτία είναι πρόβλημα γιατί μέσα της έχει θάνατο. Ποιος είναι ο θάνατος. Ότι δεν με ικανοποιεί αυτό το οποίο επιλέγω. Η αμαρκέδη λοιπόν έχει χρονικά όρια, είναι υπερουρισμένες οι δυνατότητες της και τελειώνει, έχει τέλος δηλαδή. Και αυτή η αίσθηση της ακυδείας στην ουσία είναι ταυτόσημη με αυτή την αίσθηση της φθοράς, του τέλους, ότι δεν έχω ανάπαυση, δεν έχω δύναμη δεν έχω ενέργεια και η ενέργεια είναι αυτή. Η ενέργεια δεν είναι ας πούμε ο ψυχισμός μου έχει μία ένταση, έχω κάποιες ικανότητες και μπορώ. Αυτό είναι το ψυχολογικό μέρος. Το πνευματικό μέρος είναι αυτό. Ότι βλέπω τις προοπτικές της φυσικής μου ζωή, της βιολογικής μου υπάρξεως. Βλέπω τις, δυνα... τις προοπτικές, τις δυνατότητε, να είναι περιορισμένε. Δηλαδή, σκέφτομαι αύριο τι έχω να κάνω και δεν μου λέει τίποτα. Σκέφτομαι ότι αύριο έχω ρεπό και αυτό δεν μου λέει τίποτα. Κάθομαι στο σπίτι και με τρώει το πώς θα γίνει στον χρόνο μου. Θα δω τηλεόραση. Θα γευάσω η Θα φάω, θα βγω έξω. Και αυτό τι είναι. Λέει τίποτα. Το πρόβλημα δεν είναι εξωτερικά τι κάνουμε. Αλλά τι έχουμε μέσα μας όταν ζούμε κάτι. Και μετά μας φταίνουν τα πάντα. Φταίει η έρμη τύχη μου. Φταίει ο σύντροφός μου. Φταίνουν τα παιδιά μου. Φταίνουν οι φίλοι μου. Φταίνουν οι συνεργάτες μου. φταίει η δουλειά μου. φταίει το σπίτι μου. φταίει το περιβάλλον. Τα πάντα φταίνε. Γιατί πρέπει να δικαιολογήσουμε κάπως αυτό το οποίο έχουμε ως πρόβλημα και ζούμε. Είναι αυτό το πνεύμα μιας που μα καταστρώει όλου. Βλέπουμε γύρω μα τους ανθρώπου, του κοντινού μα έτσι και εκνευριζόμαστε. Γιατί? Γιατί και εμεί έτσι αυτό το κενό έχουμε και θέλουμε κάποιον να μα πει ότι δεν υπάρχει αυτό το κενό, να μας δώσει μια δύναμη, να μα δώσει μια τονωτική ενέση που να πάρουμε ελπίδε και να προχωρήσουμε. Και βλέπουμε τη διαχάλη και στον σύντροφό μου και τρελαίνουμε. Το ότι δηλαδή δεν λέει τίποτα το όλων του ανθρώπου, των πρόσωπών του. Δεν λέει τίποτα. και εγώ δεν λέω τίποτα. Και δεν λέμε τίποτα και είμαστε χαμένοι. Αυτή είναι η κόλασή μας. Για να μπορέσει, λοιπόν, να ο πνευματικός μας ο οργανισμός μας, να αιματώνεται ξανά, να παίρνει δύναμη, να ανεβαίνει ματοκρίτης ο πνευματικός, πρέπει κάτι να γίνει. Και αυτό δεν θέλουμε να το δούμε μέσα μας, και το δικαιολογούμε, γιατί συνέβηκαν κάποια πράγματα στη ζωή μας. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα βρίσκεται μέσα μας και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να ενεργοποιηθούμε, να τεθεί σε λειτουργία η ύπαρξή μας, να ζωντανεύσουμε. Και αυτό προϋποθέτει την προσευχή και την μετάνοια. Χωρίς αυτά δεν μπορεί να ζωντανέψει ο οργανισμός μας και η μετάνοια είναι ένα προσωπικό γεγονός, όπως και η προσευχή. Δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους ο ίδιος τρόπος. Χρειάζεται ο άνθρωπος να βρει αυτό το σημείο επαφής του με τον Θεό. Να βρει αυτόν τον λόγον που τον συγκινεί και τον θέτει σε κίνηση εσωτερική. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι αρκετά τα κηρύγματα, γι' αυτό δεν είναι αρκετέ οι συμβούλε. Το σημαντικότερο είναι ο άνθρωπο προσωπικά να αποφασίσει να δει αυτόν τον θάνατον που Τον έχει κυριέψει και να βρει τον τρόπο να βγει από αυτόν τον θάνατο να βρει τον λόγων εκείνο από τον οποίον θα ζωντανέψει όπως η κάθε αρρώστια έχει το φάρμακό της ο κάθε άνθρωπος έχει τον θεραπευτικών λόγων των λόγων, αυτόν που ολείται ως φάρμακο μέσα του και μας κινεί και μας ενεργοποιεί και μας θέτει σε δράση δράση εσωτερική ποια δράση αυτή τη η δράση με την οποία νιώθουμε ότι όλα είναι ζωντανά και τίποτα δεν είναι θνητό αλλιώς όταν είμαστε στην αμαρτία όλα είναι θνητά Όλα είναι νεκρά. Δεν υπάρχει ζωή πουθενά. Γι' αυτό νιώθουμε αυτών των πνευματικών ύληγκών, αυτή την αναγούλα την πνευματική, που νιώθουμε τα πάντα σκοτεινά και θελά γύρω μα και μέσα μας. Και αυτό είναι η αιτία κάθε πάθους και κάθε αξιόπινης συμπεριφοράς και κάθε εξάρτηση που κάνει κακό στην ύπαρξή μας όταν νιώθουμε αυτών <κυρίζει> τον ύληγκών των πνευματικών μέσα μας αυτή την αίσθηση μιας αιδίας, τότε νιώθουμε εκβιαστική την ανάγκη να κάνουμε κάτι να ξεχαστούμε και μας δημιουργεί αυτήν την αίσθηση όχι κάτι τρομερό που μπορεί να μας συμβεί, αλλά μας δημιουργεί αυτή την αίσθηση ο ίδιος μας ο Ιαυτός. Οπότε αν πει κάποιο για ποιον λόγο να μετανοήσω και πώς γεννιέται στον άνθρωπο αυτή η διάθεση, είναι πάρα πολύ απλό. Αν γυρίσουμε μέσα μας. Αν είμαστε ευχαριστημένοι με τον εαυτό μας. Αν είμαστε ευχαριστημένοι με τη ζωή μας. Που σημαίνει ακριβώς αυτό το γεγονός. Είναι πολύ δυνατή η λέξη ανάπαυση. Αν είμαστε αναπαυμένοι. Δηλαδή, αν έχουμε ειρήνη στην καρδιά μας και ησυχία. Αν έχουμε την ειρήνη που έχουν τα μικρά παιδιά. Που η των μικρών παιδιών... Ποιο είναι το στοιχείο και το χαρακτηριστικό της. Το παιδί, για να σκεφτούμε στην παιδική μας ηλικία... όλα μας φαίνονταν αληθινά, όλα ζωντανά και όλα αιώνια. Και δεν είχαμε κανέναν φόβο, νιώθαμε σιγουριά. Αυτή η αίσθηση ότι όλα είναι αληθινά, ότι όλα είναι ζωντανά, ότι όλα είναι αιώνια και έχουμε ασφάλεια και δεν νοιαζόμαστε για τίποτα... γιατί έχουμε τη σιγουριά σε κάποιους ανθρώπους... ή δεν ξέρουμε απορροσδιορίστα προς κάποιον... αυτή η αίσθηση των, της ειρήνης που νιώθουν τα μικρά παιδιά... είναι αυτή που έχουμε ανάγκη. Είναι αυτό που λέει αν δεν γίνουμε σαν τα παιδιά θα σωθούμε... όχι μόνο με την έννοια της πονηριάς... αλλά και με την έννοια της ησυχίας και της ειρήνης που έχει η καρδιά μας. Μόνο ποιοι δεν έχουν αυτήν την ανησυχία. Αν κάποιος δεν έχει αυτή την αίσθηση ή πολύ ταπεινός είναι ή πολύ αδιάφορος και δεν του νοιάζει τίποτα, δεν έχει ανησυχία, δεν είναι απαιτητικός και αρκείται στο απλό να, να ζει βιολογικά, να πήγαινε στο σπίτι του, στη δουλειά του, να τρώει, να κοιμάται αυτό δεν μοιάζει πολύ για άνθρωπος αυτόν τον που λειτουργεί έτσι. Ή λοιπόν αυτό τον δεν θα είναι πολύ άνθρωπος ή θα είναι πολύ ταπεινός. Και εσύ τη χάρη του Θεού σε απλά πράγματα. Επειδή όμως πολύ ταπεινοί δεν φαίνεται να είμαστε, μάλλον δεν είμαστε πολύ άνθρωποι. Γι' αυτό τον λόγο είναι πολύ σημαντικό να βρούμε τον τρόπο να να τεθεί σε λειτουργία ο εαυτό μας. Είπαμε και πριν λίγο πως όταν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο ψάχνουμε τρόπους να δικαιολογήσουμε ή μάλλον να δικαιώσουμε τον εαυτό μας ότι δεν φταίω εγώ μια χαρά είμαι ή κάνουμε λάθος διάγνωση και μάλιστα πολλές φορές σκεμμένη κακή διάγνωση. Ενώ ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα μας και μη πραγματικότητα, λέμε ότι φταίει ο Δίνα η οτάδε για την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, και έτσι γεννώνται άλλα πάθη της κατακρίσεως, της μνησικακίας, που δεν μας αφήνει να ξεπεράσουμε το μέτρο μιας δικαιοσύνης που είναι τελείως άρρωστη και μας εγκλωβίζει αυτή. Όταν λοιπόν δεν ανέχομαι να με αδικήσει ο άλλος στο ελάχιστον, αυτό φαινομενή κάνει κάτι ορθόν. Σύμφωνα με την λογική όταν κάποιος με αδικήσει σε κάτι Πρέπει να βρω ποιο είναι το σωστό για να αποκαταστήσω τη δικαιοσύνη. Και εξαντλούμε πολλή ενέργεια, πολλή δυναμισμό μέσα μας για να αποκατασταθεί αυτή η δικαιοσύνη. Η βάση όμως αυτής της τοποθέτησης είναι ακριβώς οι ελλείψεις που έχουμε μέσα μας. Η απουσία αυτής της πληρότητας που είπαμε. Η απουσία αυτή τη χαρά που πρέπει κάπως να δικαιολογηθεί. Και επειδή δεν τολουμούμε να κάνουμε ορθή διάγνωση, να δούμε ότι μέσα μας είναι το πρόβλημα, εξαντλούμεθα στο να το εντοπίζουμε έξω μας, στους γύρω μας. Και έτσι αναπτύσσεται έντονα η έννοια της δικαιοσύνης. Για παράδειγμα, σε κοντινές σχέσεις όπως είναι η συζυγία, τι γίνεται, ο ένας δεν κατηγορεί τον άλλο. Αυτό το σπορ είναι πρώτα κατηγορία να σωθεί κάνει παιδιά. Λοιπόν, αυτό το σπορ δεν μπορεί να μην υπάρξει σε μία σχέση. Ο ένας κατηγορεί τον άλλο. Για ποιον λόγο. Γιατί ο καθένας ψάχνει μία δικαίωση. Ε. Υπάρχει άλλο λόγος. Γιατί ψάχνουμε τη δικαίωση. Γιατί είμαστε κακομύριδες. Δεν νιώθουμε δικαιωμένοι στην καρδιά μας. Η καρδιά μας, η κατάσταση στην οποία η κατάσταση στην οποία είμαστε και γευόμαστε δεν μα δικαιώνει. Δεν είμαστε χαρούμενοι. Αν κάποιο δεν είναι χαρούμενο, δηλαδή δεν το δικαιώνει η καρδιά του, πρέπει οπωσδήποτε κάποιο να το δικαιώσει. Γιατί αλλιώ δεν νιώθει καλά. Όπω ένα άρρωστο άνθρωπο που θέλει μια παρηγοριά, να του πει α το και ένα ψέμα ο γιατρό, ότι κοίταξε, έχει και κάτι που είναι σωστό. Δεν είναι τόσο μεγάλη η αρρώστια του. Ε, κατά αυτόν την έννοια, λοιπόν, θέλουμε και εμείς το παραμύθι μας, θέλουμε να παραμυθιαστούμε και ζητούμε να διεκδικήσουμε έναν καλό λόγο, ένα ελαφριντικό στις σχέσεις μας. Γι' αυτό το λόγο θέλουμε να αποδείξουμε ότι εμείς είμαστε οι σωστοί και ο άλλο είναι ο λάθος. Εμείς έχουμε δίκαιο και ο άλλος έχει άδικο. Λοιπόν, δεν πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, για παράδειγμα, γιατί με τόσο αγωνία, με τόσο ένταση ψάχνουμε τη δικαίωση. Κάποιος λόγος δεν υπάρχει. φαντάζουμε να καταλαβαίνουμε πως ένας άνθρωπος που έχει μέσα του χαρά, που έχει πληρότητα, που είναι γεμάτος μέσα του, κατά κάποιον τρόπο, δεν έχει τόσο ανάγκη κάτι τέτοιο, έτσι δεν είναι. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις πληρότητα μέσα σου και να ασχολείσεις με αυτά τα πράγματα γιατί αν έχεις αληθινή πληρότητα μέσα σου, δεν μπορεί να την προσβάλλει κανείς. Άρα κανείς δεν μπορεί να σου κάνει κακό. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, αν είμαστε καλά και είμαστε χαρούμενοι όντω. Και δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα έχουμε και θλίψεις, γιατί είναι μια χαρά κοσμική. Αλλά η χαρά η πνευματική μπορεί να είναι ζύμωμα και με τον πόνο. Και η χαρά η πνευματική δεν είναι ξεχωριστή από τον πόνο. Και όταν λέμε χαρά είναι μια αίσθηση ζωής. Είναι αυτή η ειρήνη που έχουν τα μικρά παιδιά που είπαμε. Άλλοι που έχουμε αυτή την ειρήνη, μπορεί να μεθείξει κανένας. Μπορεί να μου κάνει ζημιά κανείς ή οποιαδήποτε ζημιά φαίνεται σημαντική μπροστά σε αυτήν την κατάσταση που έχω μέσα μου. Άρα τι σημαίνει το να μεγιστοποιώ το κακό που μου γίνεται και που μου έγινε, σημαίνει ότι δεν είμαι καλά. Σημαίνει ότι δεν έχω πληροτήτα. Είμαι κακομοίρη, είμαι άρρωστος, είμαι Όταν λοιπόν... Θα βγει ανάγκη μας για διεκδίκηση, για αντιπαλότητα, για έχθρα που αυτό γεννά τη μνησικακία και την κατάκριση και αποθηκεύονται αυτά μέσα μας και χρονίζουν, είναι δηλωτικό ότι δεν είμαστε καλά. Είμαστε σε κατάσταση πτώσης και ακιδείας. Δεν υπάρχει μέσα μας η αίσθηση της χάρητος του Θεού δεν υπάρχει ο Θεός μέσα μας. Αποουσιάζει. Ο Θεός είναι απόν. όταν προσπαθούμε να διεκδικήσουμε τα δικαία μας. Όχι γιατί είναι κακό αυτό. Προς Θεού. Όχι γιατί είναι αντίθετο με, την νομική, με τα νομικά μέτρα. Προς Θεού. Όχι γιατί είναι αντίθετο με την ψυχολογική μας ανάγκη. Προς Θεού. Είναι φυσιολογικό όλα αυτά τα πράγματα. Και αν δεν υπάρχει η πνευματική προϋπόθεση... να αδιαφορήσουμε για την αδικία... τότε αν προσπαθήσουμε να την αγνοήσουμε... θα έχουμε ψυχολογικά προβλήματα. Δηλαδή αν κάποιος άνθρωπος δεν έχει τις πνευματικές προϋποθέσεις... δηλαδή απουσιάζει από την καρδιά του ο Θεός δηλαδή δεν αισθητή η Χάρη Σου Θεού στην καρδιά μας αν προσπαθήσει ο άνθρωπος να αδιαφορήσει ή να περιφρονήσει τη σύγκρουση η οποία μπορεί να υπάρχει στη ζωή του, η αδικία που του έγινε μόνο με το να την αποθύσει να την αγνοήσει αυτή η αδικία που του έγινε και την αποθεί, θα τον εκδικηθεί με κάποιον τρόπο. Τι κάνουμε, λοιπόν, ή θα βρούμε, αν δεν έχουμε τις πνευματικές προϋποθέσεις, έναν ορθόν τρόπο, ψυχολογικά, που να φέρει μια ισορροπία στα συναισθήματα και στις σκέψεις μας και στις συνεννόησεις με τον όλον άνθρωπο, και είναι χρήσιμο να γίνεται, αλλά αυτό δεν είναι ενλύτρωσή μα. Αυτό είναι η προστασία μας, η προστασία της στιγμής, γιατί δεν αντέχουμε ψυχοσωματικά κάτι τέτοιο. Αλλά η πνευματική ελευθερία είναι κάτι άλλο. Η πνευματική ελευθερία, δηλαδή, η πληρότητα που έχουμε, που μας κάνει, να προχωρούμε παραπέρα είναι κάτι άλλο προποθέτει την ενεργοποίηση της χάριτος στην καρδιά μας. Αν υπάρχει αυτή η χάρη του Θεού στην καρδιά μας, τα πράγματα τότε έχουν άλλα μέτρα. Άλλη προσέγγιση, άλλους νόμους δεν ισχύουν τα ίδια. Όταν λοιπόν ζεις στην χάρη του Θεού, η καρδιά σου χαίρεται, πληρούται, ειρηνεύει και έχεις ανάπαυση. εάν αντιμετωπίσει την αδικία που σου έγινε σαν να δεν έχεις τη χάρη του Θεού με έναν ανταγωνισμό, με μια συγκρουσιακή διάθεση, με μία διάθεση να δικαιωθεί, τότε αυτό είναι πτώση και πραγματική κατάνδια. Γιατί αμέσως φεύγει η χάρη του Θεού. Δεν κάθεται η χάρη του Θεού να σκηνώσει σε ψυχή που παζαρεύει τις σχέσεις της με τους νόμους και με τα δίκαια. Αυτό είναι για τον άνθρωπο που αγνοεί την χάρη του Θεού, χρήσιμος δρόμος και τρόπος. Αν όμως θέλεις να φέρεις το όνομα του Χριστού και να είσαι χριστιανός, όχι του τύπου αλλά της ουσίας και αρχίζει καθημερινά τότε παλεύεις με αυτό το δυσάρεστο, μίζερο πνεύμα που λέει δικό μου και δικό σου, που λέει εγώ και εσύ. Αυτά τα πράγματα, όμως, δεν αντέχουν στον πνευματικό δρόμο. Λοιπόν, με αυτή την έννοια μπορούμε να ελέγξουμε και το μέτρο μας. Σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Εάν είμαστε εγκλωβισμένοι στο μέτρο αυτής της δικαιοσύνης και μέσα μας ταρασόμεθα και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αποκαταστήσουμε την λογική και τη δικαιοσύνη στα πράγματα και στις σχέσεις μας τότε σημαίνει ότι δεν είμαστε καλά. Θα επαναλάβουμε, για να μην παραξηγηθούμε, αυτά ισχύουν για τον ανάλογα με την πίστη του ανθρώπου Ανάλογα με το μέτρο της χάριτος, Αλλά είναι ευθύνη μας το να ελκύσουμε την χάρη του Θεού. Και είναι ευθύνη μας να παλεύουμε το πνεύμα αυτό της εχθρότητας του ανταγωνισμού και της κοσμικής δικαιοσύνης και δικαιωσής και όταν ακόμα δεν έχουμε την χάρη του Θεού αν ο Θεός δει το φιλότιμό μας με επίγνωση να κατευθυνόμαστε σε αυτό το πνεύμα που υπερβαίνει τη μικρότητα αυτής της ορθολογικής δικαιοσύνης τότε ο Θεός πλησιάζει την καρδιά μας και τη δίνει περισσότερα από αυτά που φανταζόμαστε όπως δηλαδή η προσευχή και η μετάνοια, ένας τρόπος να προσεγγίσουμε τον Θεό και αυτή η άσκηση είναι η έμπρακτος μετάνοια και αυτή η άσκηση είναι ένα άλλος τρόπος προσευχητικής αναφοράς προς τον Θεό. Όταν δηλαδή προσεύχουμε που σημαίνει τι αναφέρω τον εαυτό μου στον Θεό και τον καταθέτω όταν ασκούμε καθημερινά σε αυτή τη δικασία σημαίνει τι το κάνω αυτό γιατί προσβλέπω κάπου. Αναφέρω αυτή μου την ασκητική πράξη κάπου, σε κάποιον. Ανάλλαγα σε ποιον την προσφέρω, σε ποιον την προσκομίζω, μπορεί αυτή η πράξη μου να είναι προσευχή. Είναι κατάσταση δηλαδή προσευχής. Θέλετε κάτι να ορτήστε μέχρι εδώ και ότι η προσευχή είναι καλυστό όπως είναι τάνη. και κάθε ένας να το δικό του σημείο δηλαδή να το δικό του Δεν μπορούν να μπουν καλούπια στην προσευχή. Σαφώς η προσευχή καρποφορεί βάσει κάποιων συγκεκριμένων προϋποθέσεων. Η ταπείνωση, η συντριβή, η φιλαδελφία. Είναι σταθερά αυτά, έτσι δεν είναι. Αλλά η ταπείνωση σε σένα λειτουργεί με κάποιο λογισμό... που μπορεί να διαφέρει από τον άλλο Η φιλαδελφία δική σου λειτουργεί στην καρδιά σου με έναν άλλον τρόπο... από ό,τι λειτουργεί κάποιον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, μπορεί να μελετούμε την Γραφή, το Λόγο του Θεού... Και ο καθένας να συγκινείται από κάτι άλλο και να βρίσκει τον εαυτό του σε κάποιο άλλο χωρί της γραφής από ό,τι κάποιος άλλος. Όπως επί παραδείγματι, αν θέλεις κάποιον άνθρωπο το γοητεύσει, κάποια κοπέλα την γοητεύσει, πρέπει να βρεις τον τρόπο. Να βγάλεις τα χαρίσματα που έχεις με τέτοιον τρόπο που θα εντυπωσιάσει τον άλλο. Εκεί πρέπει να κατάλαβεις τι εντυπωσιάζει τον άλλον και πω πώς να το βγάλεις εσύ για να εντυπωσιάσεις κάποιον άνθρωπο. Αυτά λοιπόν είναι προσωπικά στοιχεία που δεν μπορεί να σου το υποδείξει κάποιος άλλος που έχει έναν άλλο ψυχισμό, άλλον χαρακτήρα και άλλον τρόπο που εκφράζεται. Έτσι λοιπόν και στη σχέση μας με τον Θεό. Να δω. Ναι, είναι πολύ καλό. Η ακριβία με τη είναι περίπου το <ΣΣ> Η ραθυμία είναι ένας τρόπος, είναι ένα άλλο σύμπτωμα, ένα από τα πολλά συμπτώματα της ακιδείας. Να δούμε... Ναι. Ε, ήθελα να ρωτήσω, όταν κάνουμε μία μαρτία, και Όταν κάνουμε μία αμαρτία και δεν νιώθουμε αυτόν τον θάνατο. Ξέρετε... Η αμαρτία δεν είναι κάτι που κάνουμε. Είναι ο θάνατος που υπάρχει μέσα μας. Δηλαδή, η ίδια η καρδιά μας πώς μας πληροφορεί. Αν είμαστε καλά ή όχι. Αν έχουμε ανάπαυση ή όχι. Ο πρώτος που μας πληροφορεί για την αμαρτία μας είναι η ίδια μας η καρδιά. Καταρχήν. Ε, μπορεί όμως, η καρδιά μας δεν είναι σε σύγχυση και να κάνουμε πράγματα που είναι λάθος να κάνουμε πράγματα που είναι συμπτώματα που δείχνουν ότι είμαστε άρρωστοι και ότι δεν είμαστε καλά Πάλι όμως να μην τα αντιλαμβάνομαστε ο πνευματικός μας οργανισμός να είναι σε κατάσταση αποσύνθεσης να υπάρχουν συμπτώματα που το δείχνουν αυτό, χτυπούν τα εμεί να μην το αντιλαμβάνομαστε Μπορεί να συμβεί αυτό είτε γιατί έχει αμβληθεί συνείδησή μας, είτε γιατί οι θύρες, η της καρδιάς μας είναι παντού ανοιχτές και όποτε θέλει ο πυρασμός και ο διάβολος μπαίνει και μας κατα, κατα, καταλαμβάνει και δεν έχουμε αίσθηση μέτρου τι είναι σωστό και τι λάθος, πότε είμαστε σε κατάσταση πτώσεις και πότε όχι. Μπορεί και ο ίδιο ο Θεός να κρύβει από, την καρδιά, από τα μάτια μας την αμαρτία μας δεν αντέχουμε να την δούμε εκείνη τη στιγμή. Και όσο αντέχουμε τόσο μας αποκαλύπτει για να προχωρήσουμε. Είναι μπορεί εν τέλει να μην είναι κάτι αμαρτία έτσι όπως το ζούμε. Για πολλούς λόγους. Γι' αυτό το σημαντικότερο όλων που θα βοηθούσε να ξέρουμε τι συμβαίνει. Όχι για να βαθμολογήσουμε τον εαυτό μας. Αλλά για να βρούμε την θεραπεία, την υγεία μας είναι να μάθουμε να προσευχόμαστε. Δηλαδή να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε επαφή με την αλήθεια, με το φως, με τον Θεό. Και αυτός θα μας αποκαλύψει αυτό που έχουμε ανάγκη όπως μπορούμε να το, να το σηκώσουμε. Αν για παράδειγμα αυτή τη στιγμή κλείσουν τα φώτα όλα τα πάντα υπάρχει στις σκώτες, δεν βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι εδώ και δεν βλέπουμε τα πρόσωπα ένα του άλλου. Αν λάμψει το φως θα δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, στο βαθμό που υπάρχει φωτισμός μέσα μας βλέπουμε. Αλλά και ο φωτισμός δίδεται ανάλογα με τη δεκτικότητα που έχουμε και την αντοχή που έχουμε. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καλή όραση, αν ξαφνικά δει φως θα τυφλωθεί. Έχει να κάνει λοιπόν ο φωτισμός σύμφωνα με την δεκτικότητα και την αντοχή που έχουμε. Αυτή λοιπόν η δεκτικότητα και η αντοχή μας αναπτύσσεται Σύμφωνα με την προσευχή μας, τη μετάνια μας και την φιλαδελφία. Εάν δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή, ας κάνουμε φιλανθρωπία, να δείξουμε μεγάλη προς τον αδελφό μας. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε τούτο, να κάνουμε το άλλο, κάτι τέλος πάντων να κάνουμε που να ευαισθητοποιεί την καρδιά μας και να την κάνει δεκτική του Θείου φωτός, του φωτισμού του Θεού στο βαθμό που μπορούμε να αφομοιώσουμε αυτό το φως του Θεού για να μπορούμε να βλέπουμε τον εαυτό μας να βλέπουμε τα λάθη μας να βλέπουμε τα χάλια μας η διαφορά όμως του να βλέπω τα χάλια μου κάτω από την επήρεια του πονηρού ή να τα βλέπω κάτω από το φωτισμό του Θεού είναι ιστούτο, ότι όταν βλέπω τα χάλια μου με τη χάρτη του Θεού έχω ελπίδες και όταν μου τα υποδεικνύει ο διάβολος ή ο εαυτός μου έχω απόγνωση και απελπισία. Για αυτό το λόγο, λόγο χρειάζεται διάκριση και σ' αυτό. Και μάλιστα αυτό δεν είναι ασήμαντο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν είναι ο άνθρωπος να δει τα λάθη και να καλύτερα να δεν τα δει ποτέ. Αν τα δει όμω και αυτό του γεννά ελπίδες, ίασης και θεραπείας, τότε αυτό είναι ευλογημένο και είναι εκ Θεού. Και ποια είναι η ίαση και η θεραπεία του ανθρώπου που βλέπει τις αμαρτίες του, ότι μέσα από αυτή την γνώση του πόσο χάλια είμαι και το καταθέτω αυτό στον Θεόν, η θεραπεία μου είναι ότι ο Θεός μου απαντά και μου λέει ότι με συγχωρεί και με αγαπά. Η θεραπεία μου δηλαδή είναι ότι ο Θεός παραβλέπει τα λάθη μου, παραβλέπει τις αμαρτίες μου και νιώθω όχι απλώς τη συγχώρεσήν Του, αλλά τον πλούτο της αγάπης Του. Αυτός ο εφνιδιασμός που νιώθει η ψυχή μας από την αγάπη του Θεού είναι η θεραπεία μας και είναι ο φωτισμός. Και είναι αυτό που μας δίδει τις δυνατότητες να αντέχουμε τον εαυτό μας και να μπορούμε να προχωρούμε. Ο άνθρωπος που αντέχει τον εαυτό του γιατί έλαβε, έλαβε την βεβαίωση και την πήραν ότι ο Θεό τον αγαπά και τον συγχωρεί και το και αυτό η καρδιά του όταν ο άνθρωπος αντέχει τον εαυτό του Προσέξτε το αυτό. Αντέχουμε και το σύντροφό μας Όταν δεν αντέχουμε το σύντροφό μας κρύβεται κάτι άλλο, ότι δεν αντέχουμε τον εαυτό μας Δεν χωνεύουμε τον εαυτό μας Δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας Όταν εκτιμήσουμε τον εαυτό μας και το χωνέψουμε τον εαυτό μας και να αποδεχθούμε τότε πιο εύκολα αποδεχόμαστε και το σύντροφό μας Στην ουσία όταν αντιπαλεύουμε με τον άλλο, ψάχνοντας τη δικαίωσή μα, πολεμώντας τον, δεν είναι τόσο ότι δεν εκτιμούμε τον άλλο, όσο ότι δεν εκτιμούμε τον εαυτό μας Δεν είναι τόσο ότι έχουμε πρόβλημα με τον άλλο, όσο ότι έχουμε πρόβλημα με τον εαυτό μας Είναι αυτό που λέμε στην αρχή: πληρότητα είναι αυτό. Ότι εκτιμώ τον εαυτό μου, χωνεύω τον εαυτό μου, αποδέχομαι τον εαυτό μου, αντέχω τον εαυτό μου. Γιατί έχω ελπίδε. Και η ελπίδα είναι αυτή, ότι είναι κοντά ο Θεός, είναι πλησίον ο Θεός, είναι με στην καρδιά μου ο Θεός και μου ζωντανεύει το Είναι, μου αναγεννά την ύπαρξη. Με αυτό κάνουμε όταν κοινωνούμε το σώμα και το αιώμα του Χριστού. Λέμε ότι είμαστε νεκροί, ότι τίποτα ζωντανό δεν υπάρχει. Τρώμε, περπατούμε, δουλεύουμε. Μιλούμε, εργαζόμαστε και όλα. Τα κάνουμε αλλά νιώθουμε φθαρτοί, νεκροί. Δεν πατούμε στα πόδια μας, δεν πατούμε στη γη. δεν Πώς να το πούμε. Είμαστε μετεωροί, υπάρχει ένας μετεωρισμός, μια φθορά, μια άσθηση θανάτου. Όταν όμως κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού ζωοποιείται το είναι μας. Κανονικά έτσι πρέπει να είναι. Γινομέθα σύσωμη και σύνεμη του Κύριου μας. Και με ποιον κύριο, τον αναστημένο Χριστό. Και όταν γίνουμε τον Χριστό, γινόμαστε αυτό που είναι Αυτός αναστημένοι κι εμεί. Ε, αυτή είναι η πραγματική εμπειρία της Θείας κοινωνίας. κοινωνία. Δεν είναι εκ των πραγμάτων γεγονό αν δεν το αποφασίσουμε και δεν το θέλουμε και δεν έχουμε προποθέσει, αλλά αυτή είναι η πρόταση, αυτή είναι η πρόπτικη τη ίδια κοινωνία. Το να γίνουμε αναστημένοι. Τότε εκτιμούμε τον εαυτό μα. Θα βμάζουμε τον εαυτό μα. Έστω ε, στον εαυτό μα καθεφτίζεται και άλλο. Θα θαυμάζουμε, θα εκτιμούμε, θα οικονομουμε και τον άλλο, θα συγχωρούμε τον άλλο, θα είμαστε εμπίκει με τον άλλο. Όταν όμω είμαστε κακομοίρηδε, μίζε, γκρινιάρηδε, παραπονιάδε με τον εαυτό μα. Δεν νιώθουμε ικανοποιημένοι με τίποτα, ούτε με τον άλλο θα είμαστε ικανοποιημένοι. Θα τι ακωνμαστε διαρκώ. Πότε τη με τον άλλο, όταν δεν ικανοποιούμεθα από τον άλλο, πότε δεν ικανοποιούμεθα, άλλο, όταν δεν ικανοποιούμεθα από τον εαυτό μας. Είναι απλό αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μέσα λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρεται, αναφέρεται και οι πατέρες μου. Να διαβάσουμε κάτι για να καταλάβουμε. Πεςτε. Εγώ τώρα, έχω πάρει <χω> με το επιβού του εαυτό μα, ενώ... Έχω καταλάβει ω τώρα ότι πρέπει ο εαυτό μα να είναι συνεχώ προ μια πορεία βελτίωση. Αυτή η πορεία βελτίωση πρέπει, πρέπει συνέχεια κάτι να αφαιρεί από αυτό που έχω, ώστε να δημιουργώ έναν καινούριο έναν άνθρωπο. Έναν άνθρωπο ε, κατ' εικόνα και ομοίωση με τον κύριο, που αυτό είναι ατέρμο ο δρόμο αυτό. Και... Αυτή είναι εκτίμηση εάν μπορώ να την εξηγήσω την <coughs> ναι, νομίζω ότι είναι η πληρότητα της αγάπης του Κυρίου ότι με αγαπάει τόσο όσο έχετε, έχετε. Όχι, με αγαπάει τόσο όσο να παίρνω θάρρος ότι μπορώ να κάνω αυτόν τον αγώνα που λέτε γιατί πραγματικά εκτιμώ τον εαυτό μου όταν πιστεύω ότι μπορεί να προχωρήσω. Και μπορώ να προχωρήσω, γιατί, τον αυτού μου, όχι γιατί είμαι μόνος μου, αλλά γιατί στηρίζομαι στην αγάπη του. διγούντο το... Του έλεγε Τους νόμους του Θεού, αν τους οκληθώ, αν το οκληθούμε, επειδή έτσι ορίζει η Εκκλησία, ο Λάκης οδηγούμαστε σε μια μίζερη τυπικότητα. Αν θέλω να του βιώσω, θα πρέπει να πάρω το ρισκό να βουτήξω στην αγωρτία. Τι... Πόσα χρόνια σου βουτήξε, τόσο. Πόσα χρόνια βουτήξες, δεν το χόρτασες. Άρα τι το ρωτάς. Επομένως έχεις τη δυνατότητα. Τότε τι το ρωτάμε, φιλολογικά. Δηλαδή με θεωμαδύναμη η αυτοδοποίθηση, τι. Ή είναι ζήτημα ιστορία. Όχι. Ζήτημα ανησυχίας. Ζήτημα εσωτερικής ανησυχίας, καλής ανησυχίας. Αυτή... Μου άρεσε πάντοτε το... αναφέρει μία εικόνα ο Άγιος Σιλουανός, και λέει για τον άνθρωπο που γεύεται την χάρη του Θεού και λέει άλλο πράγμα να είσαι αετός, να επιτάσεις κι άλλο ένα, ένα, μια κότα, μέσα στο κοτέτσι, και νιώθεις ευχαριστημένη εκεί. Εντάξει. Άλλο θέλει να είναι κότα, άλλο αετός. <χει> Υπάρχει η ανησυχία μέσα μας, η όρεξη, η διάθεση. Αν κανείς δει τον εαυτόν του και είναι ανήσυχος και είναι ανικανοποίητο, δεν χρειάζεται να κάνει αμαρτίας να το κάνει. Αν είσαι ανήσυχος και ανικανοποίητος, είτε κανείς δεν κάνει αμαρτίας, η πορεία του σου αυρεθεί. Έχει να κάνει με το τι θέλουμε μέσα μας. Και κάποια, η χαρά η πνευματική απαιτεί τον πόνο για να γεννηθεί. Όχι χαρά η πνευματική. Η χαρά. Η όντως χαρά. Μέσα της έχει πόνο. Όχι πόνο που σε διαλύει. Πόνο που σε ζωντανεύει. που σε χαροποιεί. Πόνο που σε ζωντανεύει. Όχι αυτό το ψυχικολογικό πόνο. Πώς να το πούμε. Τι λέγεται, ξέρω εγώ. Διγούνται δε δια τον Αβά Ισίδωρο τον πρεσβύτερο της κήτης, ότι αν είχε κανεί στη τη του αδελφών άρρωστών, είτε μπέλει ή, τεμπέλει, ή βριστή, και ήθελε να τον εκδιώξει από το κελί του, του έλεγε. Δες λοιπόν. τώρα, λοιπόν. λοιπόν. λοιπόν. λοιπόν. μιλούμε τώρα ο Αβά εδώ Ισίδωρος είναι σύμφωνα με το πενέα από που γεύεται την Χάρη του Θεού που έχει αυτή την πληρότητα που έχει αυτή την ειρήνη και δε σε τι άσκηση επέλεξε να κάνει λέει λοιπόν διηγούντο δια το να σίδρο τον πρεσβύτερο της σκήτης ότι αν είχε κανεί στη συνδέα του αδελφών άρρωστων ή τεμπερινή βριστή και ήθελε να τον εκδιώξει από το κελί του τους έλεγε φέρετέ μου τον εδώ τον περιλάβανε, πράγματι και τον έσωζε με τη μακροθυμία του και στην Εκκλησία συνήθισε να λέγει πάντον τους αδελφούς «Αδελφοί, συγχωρήσατε και θα συγχωρηθείτε». Μερικοί πατέρες διηγούν το δια τον μεγάλο γέροντα ότι αν ήρχε το κανεί να τον ερωτήσει δια κανένα ζήτημα το απαντούσε παραστατικά «Να! Είπε ότι παίρνω το πρόσωπο του Θεού και κάθομαι εις θρόνο τη της Κρίσεως. Τι θέλεις λοιπόν να σου κάνω ή είπε είπεις ελέησόμε θα σου πει και ο Θεός ελέησε και εσύ των αδελφών σου ή πάλι του είπεις συγχώρησέ με θα σου απαντήσει συγχώρησε και εσύ των πλησίων σου μήπως είναι άδικος ο Θεός μη γέννητο αν λοιπόν θέλουμε να σωθόμεν αυτό εξαρτάται από εμά. αλλά για να κάνει κάτι τέτοιο να ελεήσεις και να συγχωρήσει. χρειάζεται να είσαι στηριγμένος σε αυτήν τη θεολογική βάση να έχεις την αναφορά σου στον Θεό Πατέρα εάν βγάλεις από το παιχνίδι αυτή την αναφορά και λειτουργεί με τη λογική σου, δεν αντέχετε αυτό λες, μα με αδίκης άλλος, τι να το συγχώρεσαι τι να τον ελεήσω άρα και οι πράξεις μας δείχνουν πού έχουμε την αναφορά μας και ποια είναι τη βάση μας όταν δεν έχουμε το πνεύμα αυτό τη συγχωρητικότητα και της επίκειας και της ελοιημοσύνης σημαίνει τι? Ότι δεν πιστεύουμε στον Θεό Είναι απλό, δεν είναι έτσι, δεν είναι Πιστεύουμε στα μυαλά μας Πιστεύουμε στη λογική μας Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό Αυτή είναι η άσκηση πνευματική Δεν είναι τόσο να κάνω την νηστεία και την νηστεία Πολύχρησική προσευχή, ασφαλώς όλα είναι, είναι απαραίτητα Αλλά η καθημερινή άσκηση εδώ είναι Καθημερινά δεν έχουμε τέτοιε προκλήσει που η βιασύνη μα, οι, οι ενασχολήσει μα, δεν μας κάνει να τα βλέπουμε. Η συνήθεια, ο πολιτισμό μα έχει μπλοκάρει τόσο πολύ που νιώθουμε τη βεβαιότητα ότι αυτό είναι το σωστό. Ό,τι σε αδίκησε, άλλο πρέπει να ξεκαθαρίζει το πράγμα και να, να, να αποκαταστήσει την τάξη, την ηθική των πραγμάτων. Ε, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Αλλά το Θεό είναι άλλο το πράγμα. Άλλη η ιστορία του Θεό. Και δείχνει τελικά τι πιστεύουμε και ποιοι δεν πιστεύουμε, ποια είναι η πίστη μας τελικά. Αυτό δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, δεν είναι. Βεβαίως κάποιος μπορεί να πιστεύει, αλλά να, είναι αυτό που μας πιάνει. Δεν έχουμε γρήγορση. Έρχεται ο λογισμός τόσο γρήγορα και μας καταλαμβάνει, να. Όμως κάνουμε προσπάθεια και για δεύτερη σκέψη. Κάνουμε τον έλεγχο του εαυτού μας. Γίνονται αυτά αφορμή προσευχή. Γίνονται αυτά αφορμή εσωτερική μελέτη. Για να δούμε τι μα γίνεται. Γίνονται αυτά αφορμή να μαλακώσουμε την καρδιά μα. Ε, αυτή είναι όλη η όλη ιστορία. Ο χριστιανισμό εδώ είναι. Σε αυτά τα πράγματα, τα απλά. Αλλιώ είμαστε σε κατάσταση αφασία. Είμαστε για την εντατικοί. Να μα κάνουν καταστολή και να μα δώσουν τα φάρμακα γιατί αλλιώ δεν γίνεται. Δηλαδή, να αρχίσουμε τι προσευχέ οι άλλοι. Να αρχίσουμε όλη προσευχή για τον καθένα μα. Γιατί όλο δεν είναι, δεν καταλάβει, είναι ανέστητο, είναι σε καταστολή. Χρειάζονται τι δόσει, τα φάρμακα, και είναι η προσευχή τη Εκκλησία μα αυτά. Και η προσεφή των Αγίων μα και οι μεσητέ των Αγίων μα, μπα και λίγο να, το κάνουν, να το βγάλουμε την καταστολή, να δούμε ανήκει μάτια, εσεί δεν τη λαμβάνετε, για να προχωρήσουμε μετά στα υπόλοιπα. Μερικοί πατέρε διηγούνται για τον μεγάλο γέροντα. Ότι αν ήρθε κανεί να τον ερωτήσει για κανένα ζήτημα, το απαντούσε... Αν παραστα... ναι, το είπαμε, θέλω. Κάποιος αδελφός, ο οποίος αδικήθηκε από άλλον, ήρθε προς τον να βάζει και του λέει Αδικήθηκα από έναν αδελφό και ζητώ ικανοποίηση. Ο γέρον τον παρακαλούσε και του λέγει Όχι παιδί μου, καλύτερα άφησες στον Θεό την εκδίκηση. Ο αδελφός όμως επέμενε Δεν θα ησυχάσω, έλεγε, αν δεν τον εκδικηθώ. «Ας προσευχηθόμεν, αδελφέ, πρότεινε τότε ο γέρον. Αφού σηκώθησαν και προσύφχοντο, είπεν ο γέρον, «Θεέ μου, δεν έχομεν πλέον την ανάγκη σου να φροντίζει δι' μα. διότι μόνοι μα λαμβάνουμε εκδίκηση». Μόλις άκουσε τα λόγια αυτά, αδελφός, έπεσε στα πόδια του γέροντος και του είπε, «Δεν αντιδικό πλέον με τον αδελφόν, συχώρησε με αβά». Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Ένας άλλος αδελφός από την Λιβύ ήλθε προς τον Αβά Σιλουάνου Ανού, Πανεφώ και του λέγει «Αβά, έχω έναν εχθρόν, ο οποίος μου έκαμε πολλά κακά και το χωράφι μου, όταν ακόμη ήμουν στον κόσμο, μου κατεπάτησε και πολλές φορές εσκέφθη να με ζημιώσει, τώρα δε τελευταία και δηλητηριαστά σε έβαλε να με θανατώσω. Θέλω λοιπόν τον παραδόσιο στον άρχοντα να τιμωρηθεί». «Κάνε, παιδί μου, όπως αναπάβεσαι», απάντησε ο γέρον. «Αν τι ρηθεί, αβά, θα ωφεληθεί πραγματικά η ψυχή του», προσέθεσε ο αδελφός. «Κάνε, παιδί μου, ότι νομίζεις», είπε και πάλι ο γέρον. «Σήκω, πάτερ, να κάνουν προσευχή κατόπι στον άρχοντα». Αφού λοιπόν εσηκώθηκαν και προσήφχονταν, όταν έφθασαν εις φράση της και «Κι άφεσ, μην το φιλή, ο και μη αφήσει ημι το αφιλήμα τη ημών, όσου δε ημι σαφίεται τι οφειλέτε ημών. Ο αδελφό λέγει, όχι έτσι, Πάτερ. Ναι, παιδί μου, έτσι απάντησε ο Γιώργο. Αν πραγματικά θέλει να υπάγει προ τον Άρχοντα, δι να πραγματοποιήσει την εκδίκησή σου, ο Σιλιονό δε σου κάμνει άλλη ευχή. Μετά από αυτό έβαλε μετά ο αδελφό και συνεχώρησε τον εχθρόν του. Να, ε, είναι ξεκάθαρο ο λόγο του κύριου Τόσο ξεκάθαρο, τόσο αληθινό, αν θέλουμε να τον δούμε. Τώρα είναι εύκολο να το ακούμε και να το λέμε και ηλτίωρια που το λέει, που άγεισε εδώ, ε! Όταν όμω έρθει προσωπικά σε μας κάτι τέτοιο, σφάζεται η καρδιά μα. Χωρίζεται στα δυο και το θέλω και το καλό και το κακό. Και η καρδιά μα διαλύεται και λέμε τώρα να το κάνουμε, μα έτσι κι αλλιώ. Και ψάχνουμε δικαίωση, μα δεν λέει και το άλλο η γραφή. Ψάχνουμε να φτιάξουμε κάτι. Να πάρουμε τηλέφωνο πνευματικό να μα πει. Και δε δέστε, εδώ, τι λέει από το γέρον. Όπω ένα κάνε. κάνε παιδί μου όπω νομίζει. Δεν αναγκάζει ο Θεός κανέναν. Η ίδια η καρδιά μας μας πληροφορεί αν πράξαμε ορθώς ή όχι, αν έχουμε ανάπαυση. Κάνει ότι νομίζεις, αλλά, δεν μπορούμε να λέμε ψέματα, Αυτό είναι ο λόγος του Θεού Και ο καθένας αποφασίζει. Μερικοί αδελφοί επισκέφθησαν έναν Άγιο Γέροντα ο οποίος έμενε η τόπων. Έξω από το κελί του ευρήκαν μερικά παιδιά να βόσκουν τα ζώα τους και να λέγουν άσχημα λόγια. Αφού λοιπόν του εξομολογήθησαν τους λογισμούς των και ωφελήθησαν από τη γνώση του, του λέγουν «Πώς αν έχεσαι αβά αυτά τα παιδιά και δεν τους παραγγέλεις να μην ασχημονούν» «Αδελφοί», τους απάντησε ο Αβάς, «πραγματικά». Από ημέρας θέλω να τους το παραγγείλω, αλλά αμαλώνω αμέσω στον εαυτό μου και λέγω «Αν αυτό το μικρό δεν υποφέρω, πώς θα αντέξω αν εξαπολυθεί να αντίον μου ένας μεγάλος πειρασμός» «Δια αυτό δεν τους λέγω τίποτα, για να μπορώ να εμπορέσω να υπομένω αυτά που θα έλθουν». Ένας γέρον συγκατοικούσε με ένα παιδί. Κάποτε το είδε να κάνει κάτι που δεν ήταν προς το συμφέρον του... και του είπε μια φορά... «Μην ξανακάμεις αυτό το πράγμα». Το παιδί όμως δεν τον άκουσε. Τότε και ο γέρων αδιαφόρησε πλέον... και του επέρεψε την ευθύνη για το αμάρτημά του. Μια ημέρα το παιδί... εκλείδε το κελίον... στο οποίο είχουν τα ψωμιά... και έλειπεν επί 13 ημέρες. Κατά το διάστημα αυτό... ο γέρων έμενε νηστικό. «Παιδί να σου πετύχει». <laughs> Κάποιο γείτονάς του... Αντελήφθη ότι άργησε να επιστρέψει ο νέος, ο δε γέρος δεν είχε τίποτα να φάγει. Εμαγείρευε τότε ο λίγο φαγητό, του το έδινε από το μεσότυχο και τον παρακαλούσε να το φάγει. Έλεγε δε στο γέροντα, Άργησε να επιστρέψει ο αδελφό, και ο γέροντα πίντησε, Όταν ευκαιρίσει θα έλθει. Ένα αδελφός είπε εις ένα γέροντα, Θέλω να μαρτυρήσω δια των Θεών. Και θα καταλήξουμε αυτό και ας το κρατήσουμε αυτόν τον λόγο που λέει εδώ. Είναι πολύ σημαντικό. Ένας αδελφός είπε, σε ένα γέροντα, θέλω να μαρτυρίσω διά τον θεών. Ο γέροντο απήντησε. Αν εις δύσκολον περίσταση υπομείνει κανείς των πλησίων στο δυναμί με το μαρτύριο των τριών παιδών εις τον κάμινον. Αν στη δύσκολη λοιπόν στιγμή Περίσταση υπομείνει κανεί των πλυσίων του, ισοδυναμία με μαρτύριο. Ο πλυσίο μα είναι ο άντρα μα, η γυναίκα μα, τα παιδιά μα, ο συναδελφό μα, ο γείτονά μα, ο φίλο μα, ο εχθρό μα, τα πάντα. Αν τα υπομείνουμε με επίγνωση, με πνευματική διάσταση, με τη χάρη του Θεού, όχι χωρί τη χάρη του Θεού, με τη χάρη του Θεού. Και αυτό είναι αγώνας αγώνα μα, και αυτή είναι η άσκησή μα. Φυσικά και τον άνθρωπο που δεν έχει αναφορά και δεν είχε ω μέτρον των πράξεών του τη Χάρη του Θεού, αυτό είναι τρέλα, είναι παραλογισμός, είναι αρρώστια, δεν αντέχετε Για τον άνθρωπο όμως, που έχει την αναφορά του στη Χάρη του Θεού, αυτό είναι ο μόνος δρόμος ζωής, ανάπαυσης και Και αυτός ο δρόμος δηλώνει, είναι δηλωτικό και σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε εσωτερικά. Πια είναι η κατάσταση τη ψυχή μα, από αυτά τα απλά πράγματα φαίνεται, αλλά πάρα πολύ ουσιαστικά. Και αυτό είναι ο καθημερινό μα αγώνα. Είπαμε και πριν, πάντοτε μου θυμίζει αυτό που λέει ο Απόστολο Παύλο: «Ο μισό του το πράσω. Νιώθω έτερο νόμο τη μέλεσή μου. Αντιστρατευόμαι το νόμο του Θεού. Αυτή την πάλι πάντοτε την έχουμε. Είναι ανθρώπινο αυτό το γεγονό, αλλά είναι το θέμα αν παλέψουμε. Ένα Γερουνίπε. «Αν σύ και κάποιος άλλος ανταλλάξετε μεταξύς πικρά λόγια και αρνηθεί ο άλλος έπειτα τα λόγια αυτά, μην τον ερεθίσεις με το να, με το να του λέγει, τα είπες, επειδή μην μπορεί να παρεκτραπεί και αυτός και να απαντήσει, «Ναι, είπα, και τι με αυτό, έτσι να γίνει μεγάλος παροξισμός. Άφησε και εσύ τα λόγια και θα επεκρατήσει μεγάλη ειρήνη». <ΣΣΣΣ> Η Αναστασία. <ΣΣΣ> Και πριν, και νομίζω ότι πριν από λίγο αυτό εννοούσατε, ώστε ακόμα και τη χάρη να μην έχει, αν ε, δείξει φιλότιμο. είναι αυτό, είναι αυτό αυτό, ε, και υπομείνει ε, ασκούμενος είναι σαν να τη χάρη. Ε, και ακόμη κάτι που ήθελα πριν να πω ε, σχετικά με την προσεγγίση. Ε, όταν <coughs> η περίπτωση αυτή η στροφή μέσα στην καρδιά μα. Ε, να είναι μια εσωστρέφεια και πότε να είναι μια εσωστρέφεια παρά να αφορά στο Θεό. Και πώ μπορούμε να το διακρίνουμε αυτό, δηλαδή, για να το πω χοντρικά. Αν δεν υπάρχει χαρά και ανάπαυση, είναι σωστρέφεια και είναι μια εσωτρήκευση, και εσύ είναι ο άνθρωπο ο οποίος έχει διάφορε δυσκολίε και κόμπλεξ, το ρίχνει στην προσευχή, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τη ζωή του άνθρωπου και εκείνο είναι στον εαυτό του. Αυτό είναι μια άρρωστη κατάσταση, η οποία από του καρπού τη φέρνει, αν έχει ανάπαυση άνθρωπο ή όχι. <σχεδιά> την πέμπτη βράδυ θα έχουμε αγρυπνία. Είναι η οχι την η των ισοδείων, η των ισοδειων η πεμπτη Παρασκευή. Και έχουμε και 40 λίτρια καθημερινά. Κάθε μέρα έχουμε λειτουργία μέχρι τα Χριστούγεννα. Αν μας θέλετε, όσοι δεν τα δώσατε, τα νόματα τα μνημονεύουμε. <σχελίδι> 9.30 η Αγρυπνία. <σχελίδι> ε, 7.30 με 9.00. <σχελίδι> λοιπόν, τα λέμε την επόμενη Δευτέρα. Τι <σχελίδι> των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, και ημάς.